Η σύνοδος αυτή είναι εξαιρετικά σημαντική διότι αποφασίστηκε μια πολύ σημαντική αύξηση των συνολικών αμυντικών δαπανών όλων των χωρών μελών του ΝΑΤΟ έως το 2035 στο 5%. <Το> Είχα την ευκαιρία να τονίσω ότι η Ελλάδα ούτως ή σήμερα είναι μέσα στις 5 πρώτες χώρες ως προς τις αμυντικές της δαπάνες, ως ποσοστό του ΑΕΠ, έχουμε ήδη ξεπεράσει το 3%. <Το <Το και έχουμε ένα μεγάλο πρόγραμμα ε, επενδύσεων ε, στην αμυντική μας βιομηχανία για τα επόμενα 12 χρόνια, το οποίο ενδεχομένω να αγγίξει και τα 28 δισεκατομμύρια ευρώ. Η Ελλάδα ε, συμμετέχει ενεργά ε, στο ΝΑΤΟ. Μπράβο! συμμετέχει στη Συμμαχία, αλλά ταυτόχρονα θωρακίζει και τις ένοπλες ε, δυνάμεις της, ως οφείλει να κάνει σε αυτήν την εξαιρετικά δύσκολη και περίοδο, του οποία Αποφασίστηκε μια πολύ σημαντική αύξηση των συνολικών αμυντικών δαπανών όλων των χωρών μελών του ΝΑΤΟ έως το 2035 στο 5%. Μπράβο, Κουράστικα. συγχαρητήρια. Κουράστηκα από τι νίκε, τι επιτυχίε Δεν π... είναι ακριβώ επιτυχία αυτό που είπε εδώ τώρα. Το δηλαδή, αυτό είναι... Μητσοτάκι. Κουράστικα. Είναι επιτυχία του Τραμπ. Εντάξει. Μην το πετάξουμε. Να είναι καλά, ο κύριο Τραμπ, επιτυχέ επιτυχία κι αυτό. Μια το Ιράν, μια, μια, μια, μια. Εδώ, εδώ είναι ο, ο κ. Μητσοτάκη στη σύσκεψη, η διάσκεψη των ηγετών των χωρών του ΝΑΤΟ mm -hmm. που αποφασίσαν εχθέ να αυξηθούν τα. Οι δαπάνε αμυντικέ σε κάθε χώρο στο 5%. Μπράβο. Εμεί είμαστε στο 3%. Θα δώσουμε κι άλλα. Να δώσουμε απέλα να δώσουμε καλύτερα, τι θα αυξηθούν. Οι δαπάνε για τα νοσοκομεία. Σωστό. Τα φτιάξαμε. Ε. Τα σχολεία είναι. Καλύτερα δεν γίνεται. Ε, ακρίβεια, όλα τα υπόλοιπα έχουν φτιαχτεί. Δημόσιε πολιτισμός, πολιτισμό, υπαλλήλου. Τέλο παρόν, υπάρχει μια κρίση τώρα. Αυτό που βλέπει είναι ότι έρχεται πόλεμο. Άρα αμυντικά θέλουμε. Δεν έρχεται λοιμό. Δεν έρχεται κορονοϊός για να θέλουμε νοσοκομεία Πόλεμος έρχεται άρα αμυρικές δαπάνες ε, Και θα έρθει ο λυθός σταυρός άμα χρειαστεί η νοσοκομεία μετά Αυτό ναι Αυτό που όλες οι χώρες αποφάσισαν 5% Άρα να ε, παραχθούν περισσότερα όπλα Βόμβες, πύραυλοι Πού θα πέσουν αυτά, Το λε και αισιόδοξο για την ανθρωπότητα. Αυτό λέω. Πού θα πέσουν όλα αυτά, έχει καταλάβει οι λαοί που έχουν εξουσιοδοτήσει αυτού του ηγέτε να πάνε εκεί και να αποφασίσουν. Αυτά όταν παραχθούν και είναι στι αποθήκε, θα πέσουν κάπου μετά. Κοίταξε να δει. Πού στο... θα πέσουν, μπορούμε να φανταστούμε. Στο γηδότοπο που ζούμε, πολύ φοβάμαι μην πέσουν σε καναπάτουμε και να την ταχθούμε κατά τα λάθο. Αυτό εμπόριψε. Οι άλλοι τόποι και... που δεν είναι γηδότοποι που πήρε. Φωτιά που ήταν στο Βόλεθμα με η αποθήκη χωρί πόλεμο. Ανέτω. Είναι δύο χρόνια ο Φλόρο, ήταν τότε. <laughs> και μετά πλημμύρισε. Και μετά πλημμύρισε. <laughs> <Γίναν> όλα. <laughs> ναι. Δηλαδή, αυτό φοβάμαι για εμά Ήταν αυτή τη βάση ε, να εγραφτώ. καταστραφεί. Μαζί Κατά και κάτι τα άλλα, ναι. Κατά τα άλλα, με τους συμμάχου μας θα του δώσουμε τα το όπλα χρειαστεί. <laughs> Α, μα η Σούδα δίπλα είναι. Τι θα πάρει το πολυβόλο από εδώ να το <laughs> αυτό το από την με θάλασσα. Δεν Θέλω να πω ότι αποφάσισε η Ευρώπη, το ΝΑΤΟ, κυρίω Ευρώπη, είναι και η Αμερική, να αυξήσει να... τα κονδύλια και τα όπλα, να παραχθούν περισσότερα όπλα. Όλο αυτό δεν είναι και καλό. Δεν είναι καθόλου καλό. Και το παρουσιάζουν σαν μια επιτυχία, γιατί συμφωνήσαμε και γύρισε ο Τραμπ τροπεοφόρο πίσω και νικητή που του έπεισε και, και, και. Για να σκοτωθούμε. Θα πανηγυρίζουμε επειδή θα σκοτωθούμε και θα έχουμε περισσότερα όπλα. Αυτή δεν πανηγυρίζω ακριβώ. Και όλη η Ευρώπη είναι σε κρίση. Ε, δεν έχουν και εκεί παιδίε, υγεία, όλα αυτά τα συστήματα, τα κοινωνικά τα ξυλώνουν. Και από τη μία σου λένε Ανεβάσαμε το κονδύλι για όπλα. Από την άλλη έχετε το kit των τριών ημερών γιατί δεν ξέρει τι γίνεται. <σίλω> να έχει φυρίχτρα, νερό, φάρμακα. Γιατί δεν ξέρουμε. Μπορεί να είναι πλημμύρα, αλλά μπορεί να είναι και πόλεμο. Κάτι, ναι, να δοθεί. Καταφύγια ναι. ξεσκονίζουν. <σίλω> είναι ωραίο όλο αυτό. Πάμε προ τα εκεί. Αν με ρωτώσανε, είναι ωραίο να είναι ξεσκονισμένα καταφύγια, Ναι, γιατί εδώ ξαπλώνουν. Κάποιοι είμαστε και πατρίκοθοδροι. Δηλαδή το βλέπει τώρα εκεί. Όχι να βγάλω και καντήλε επειδή έχουμε Θα ξαπλώσει κάτω που θα κοιμηθεί. και σε, εδώ στην Αθήνα το μεγαλύτερο, το, το μεγαλύτερο καταφύγει εδώ στην Αθήνα είναι το μετρό και καλά κάνουν και φτιάχνουν και τρίτη γραμμή Τέταρτη, γιατί χρήσιμο είναι όλο. Χρήσιμο αυτό. είναι έτσι και έτσι, για μετρό, μια. Όχι, βουλεύει, μετρό, μια, μέσα, μια έξω, Όχι. Στη Θεσσαλονίκη μια βλέπε, μια βλέπε. Ε, και εδώ. Στη Θεσσαλονίκη πάλι... λέει το κάνουν κατευθείαν καταφύγιο αν τελειώνουμε. Ε, και είναι και, μακρός, νωρό, και αυτά, εβάρυ, είναι. πίσω. Αφού σαν δεν είναι και το Σεβάρο, είναι λίγο πιο κλειστό φοβικό. Ε, ναι, αλλά μια άκρη έχει, είναι Κάτω, με παπλώματα και sleeping bag να είναι λίγο καθαρό να το προσέχουμε. Δείτε και την άλλη εκδοχή του. Ειλικρινοί είμαστε. <laughs> μην κοιμηθούμε κατάχαμε να Νε, είμαστε κάτι τσίλε Σωστό, σωστό. Ενώ λοιπόν πανηγυρίζει η Ευρώπη που θα σκοτωθούμε και θα έχουμε περισσότερα κονδύλια για να φαγωθούμε και να. Καλά, τώρα κι εσύ δεν θες, επειδή είσαι boomer, α πούμε. Δεν καταλαβαίνει τι σύγχρονε ανάγκες είναι Ας να να είναι οι Σαν να μου λε. Το κινητά, ας πούμε. Σαν να μου μην βγάλουμε κινητά. Αυτή είναι η ανάγκη σήμερα. Όπλα κινητά, τέτοια. Drones. Ναι, να ε, ναι, ναι, δεν νιώθει. Παλιά βγάζαμε ψωμί. Ναι. Ε, δεν το ψωμί τώρα, ψωμί θες τώρα. Χορτέραμε με το ψωμί. μα αυτά τι χορτέραμε τώρα εδώ, τη ματαιοδοξία σας ε, Και τα διέξοδα. Δεν χορτέραμε, αλλά είστε από, από, από, από αίμα. αίμα. Δηλαδή, διψάς για αίμα. Ρίχνει την Λόγω κινητών είστε, μέσα διέξοδα. Έχουν αυξηθεί τα διέξοδα σα. Mm. Το βλέπω, το νιώθω. Ναι, μα δεν υπάρχουν διέξοδα όμω. Όχι, να για τι Ωραία, τι ώρα θα γίνει χελώνα, να, ξέρω, θα ζήσουμε, να με τι σακούλε στο λαιμό. Όπου Ποια... να είναι. Ποια σακούλα στο λαιμό. Που έχει χελώνα, που πνίγονται, που δεν έχεις δει, τα καπάκια. Που... Γιατί φτιάξαμε τα καπάκια για να πνιγεί η χελώνα. Τρώει η χελώνα καπάκια. Η καρέτα, <laughs> παιδί, μέσα στη θάλασσα, πετάς <laughs> <σε> πλαστικά. <laughs> στη Ζάκυνθο λες. Όπου είναι αυτό έχει έγινε είναι, αυτό. Μοζά, είναι το καρέτα τα Ναι αλλά πνιγόμαστε εμείς με αυτά τα, τα καπάκια Γιατί πάρει στη μύτη τώρα Ναι να να σωθεί χελώνα Ναι να σωθεί η χελώνα αλλά δεν προσφέρει κάτι χελώνα Εμείς κάτι μπορούμε και να προσφέρουμε Την καταστροφή της Τι χελώνας Είναι μια προσφορά που σώζουμε τον κόσμο Και κάθε μέρα πέφτουν πυρηνικά Και τα καλαμάκια Και τα καλαμάκια δεν υπάρχει Τίποτα σε χάρτη Ήταν <Το> τα πρώτα καλά έργα που έκανα. Ήταν, ήταν πολύ καλό αυτό, ήταν αυτό. το πράγμα. Ήταν πολύ καλό. Κατά τώρα σωστούμε τον πλανήτη. Και, ο πλανήτη. και πάει βόμες γόνα. <laughs> Κανονικά ε, βγαίνει ο Άδωνη σήμερα το πρωί και αστράφτηκε βροντά για το Δένδια. Επειδή είναι το προσδιοσμοσκοποίηση. Επειδή είναι πρώτο, επειδή γενικό στο και στη Νέα Δημοκρατία ετοιμάζονται λίγο και την επόμενη μέρα. Να ροκανίσουμε και λίγο το δένδια αδελφία, είναι πρόσφαση. Είναι και αυτό. <laughs> βγαίνει και τα λίγα καθαρά για το Τουρκυβικό σύμφωνο. Πάμε τώρα στο τουρκοληβικό μνημόνιο. Καταχάς, είναι ευχάριστο το Μνημόνιο. Πάρα πολύ δυσάρεστο. Κάποια στιγμή λοιπόν, από Λιγορία, εμείς δεν κάνει συμφωνία. Δεν κατάλαβε τότε το Υπουργείο Εξωτερικών και βγαίνει το τουρκοβιβικό το μνημόνιο. Στην πρώτη κυβέρνηση Ζωτάκη. Πολύ Από τότε έγινε. Δεν κατάλαβε, λέει, το Υπουργείο Εξωτερικών. Ξέρω τι έγινε, βγήκε το τουρκοβιβικό μνημόνιο. Δεν, δεν κατάλαβε πώ έγινε. Έγινε. Στην πρώτη κυβέρνηση Ζωτάκη, έτσι. Εκείνη την εποχή ήταν το τουρκοβιβικό μνημόνιο. Έγινε τώρα, στην προηγούμενη κυβέρνηση. Ναι. Και δεν το κατάλαβε το Υπουργείο Εξωτερικών. Με άλλο υπουργό. Δεν ξέρω τι έγινε. Λέω ξαφνικά έγινε το γολομυνικό μνημόνιο. Αν υπευθύνει το Υπουργείο Εξωτερικών ήταν. Δεν υπευθύνει το Υπουργείο Ανάπτυξη τότε. Δεν είναι. Α, α δέντυα. Δέντυα. δεν το καταλαβαίνω. Δεν το καταλαβαίνω. Το Υπουργείο Εξωτερικών. Έπρεπε το εμπόδισε, δεν το εμπόδισε. Δεν το καταλαβαίνω. Πάμε στην Αυτό το τι ότι το έκανα δένδια, δεν φταίμε εμεί όλοι. Εμεί ψηφίσαμε δένδια για όλα αυτά. Δεν ψηφίσαμε μιτσοτάκι κυβέρνηση. Που έβαλε το δένδια. Διαχωρίζουν τι θέ. Καταρχά, φάζονται δημοσίω. Πολύ, πολύ ωραίο για του αρίστου στην κυβέρνηση που ναι, έχει αξίες, έχει πλαίσιο, προστατεύουν την πατρίδα. Και εδώ κατηγορεί ο ένα υπουργό τον άλλο υπουργό τέσσερα χρόνια μετά ναι. ότι έχει κάνει ένα λάθο τεράστιο και η Τουρκία έχει γεφυρώσει με τη Λιβύη. Που πέρασε πάνω από την Κρήτη όλο αυτό βέβαια. Ναι, αλλά για το Τουρκετζία δεν λέει κανεί τίποτα. Τι να πει. Το, για το Τουρκετζία που το πήραν πίσω, που το νικήσαμε. <laughs> δεν λέει κανεί. Μόνο <laughs> <ναι>, βέβαια. <laughs> Κανέ άλλο. Είναι ωραίο όλο αυτό. Ναι. Ότι δεν, φταίνε, δεν φταίει όλη η κυβέρνηση. Δηλαδή ο Μιτσοτάκη που είχε το Δένια και δεν τον έδιωξε μετά, δεν έχει ευθύνη. Γιατί δεν το Μιτσοτάκη ο Άδωνης και λέει μόνο για το Δένια. Ο προσφυγός δεν ήξερε τίποτα. Ευθύνη ο Μητσοτάκης, τώρα, όλα αυτά ο, φταίει φταίει ο και υπάρχει ατομική Μα, ευθύνη, ο δεν φταίει για τα τέμπη, θα φταίει γι' αυτό. Μα έγινε και έφυγε ο Έφυγε Τον Έπρεπε ο Μτσοτάκη με το που το καταλαβαίνει το παιχνίδι, να σουτάρει το Δένδια Δεν έγινε κάτι τέτοιο. Άρα αποδέχεσαι την Τι απόφαση, να απόφαση το, του το δέντια. Το και βγαίνει είμαστε... τώρα εκ των υστέρων και σφάζονται δημοσίευματα. Μπορεί να σουτάρει λένε... το Δένδια Όχι, δεν μπορεί να το σουτάρει. Εν δεν μπορεί, υπάρχουν και ισορροπίε τέτοιε. Και τι, τι είναι κάνει? αυτό, πέντε μήνε μετά, πέντε χρόνια, τέσσερα χρόνια μετά, βγαίνω και κάνω νιάκι. Και είπα τα ο Μητσοτάκη, δέσμιο, μέσω με, των μικροκομματικών εκεί πέρα τα Ο Μητσοτάκη δεν κατάλαβε αυτό με το δέντια. Δεν έχει καταλάβει ένα σωρό άλλα πράγματα. Ούτε και με τον ΟΠΕΚΕΠΕ κατάλαβε τι ακριβώ έχει γίνει, το σκάνδαλο. Εκατομμύρια που πέφτανε. Έχουν γίνει όλοι και κίλια εκεί μέσα. Ένα μπουλ ευτυχώ. Ε, ναι, ε, και είναι ευτυχισμένο αυτό. Κάναμε το γύρο τη Αφρική έτσι. Δελούν, στο ξεκάρφο. Φαντάζομαι να ήταν καπετάνιο ο Κικύλια. Από εδώ! Κλείσατε. Για να δω λίγο το χάρτη. <laughs> mm. Πού είναι το όρμο. Προφανέ, αγαπητέ Βότσον. Σημειώδε. Πάμε, πάμε να κάνουμε τον κύκλο τη Αφρική. Ενώ είναι ανοιχτό του σουέζ εδώ το μεταξύ. Αλλά πού να το εξηγήσω τώρα. Με μάθει για Παναμά ο Κικύλια. Τι Παναμά. Ότι εκεί και εκεί έχει διόρυγα. Παναμά μόνο καπέλα Παναμά. Τίποτα παραπάνω. Και τελειώνουμε εκεί που θα πάει όλα στην ανέμελο. Τέταρτος είναι, λοιπόν, βέβαια. Τι τέταρτο. Σε τι δημοσκοπήσει τη οι δημοσκοπήσει που ο παρουσιάζονται. Τι Ζέμπελ κατάλληλο για επόμενο πρόεδρο τη Νέα Δημοκρατία. Τέταρτο. Οι που ψηφοφόροι. Ναι, εντάξει. Ναι. Αυτό. Αυτό. Ναι Αυτό. Okay, το απάντησε, το παντά όλα. Ναι, σωστό, σωστό. Ότι σε αυτέ τι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει 2,9 και ότι είναι ποσοστό του 1993, ότι το 93 και ότι ένα που το 93, τι σου λένε όλα αυτά Πόσο μπροστά έχουμε πάει, Ποιο λένε αυτό που πιάσανε τον νόμο. Με τα λένε για το ριζοσπάστιο από πότε είναι αυτή τη εφημερίδα. <χει> να η πραγματικότητα. Που αν γράψει σαμαρά ΣΥΡΙΖΑ 2,9 θα είναι το 1993. Ποιο λέει τον άλλον με παρακολουθήσει που είχαν πει, τον βάλαν πάλι μέσα. Μαυρίκη. Μαυρίκη. Μαυρίκη και αυτό το εννοεί. Και αυτό. Μπράβο, το δεξιάρι του Μιτσοτάκη του Μπαμπά. Ο Άδων λοιπόν βγαίνει σήμερα εδώ να μα μιλήσει. Τώρα να παρικότερο και ο Κουτσούμπα. Σαν το φλωράκι να δει πώ παντρεύονται όλα. Ωραία, όλα αυτά θα τα οργανώσουμε κάπως. Γέννη ο Άδωνης σήμερα και λέει για τον ΟΠΚΠ. Εγώ μίλησα για συγκεκριμένα πράγματα Όσο και έχει... δεν τα έχω πει όλα. Έχω σε μπέρα μπέρα μόνος... γυαλό, έτσι, δεν με παιδιά μου Είναι για την εξαγορά. Γιατί η αντιπολίτευση το λέει καθαρά ότι εξαγοράσατε ψήφους. Έτσι. Δηλαδή, δινατυπηδοτήσεις... το πρόστιμο yeah. που έφαγε ο ΣΥΡΙΖΑ, η περίδοση ΣΥΡΙΖΑ από τον ΟΠΕΚΕΠΕΣ, μένει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έω τι εκλογέ του 19 προχωράει να ξοχωράσει. Συμφωνήσαμε με τη συνέντευξή μα όμω και μα είπε ότι έχει συμπληρώσει 6 χρόνια διακυβέρνηση. Ο διακυβέρνηση. Μα 6 χρόνια. Φτιάξαμε 200 πράγματα, ναι. στα 200 δεν ήταν ο ΟΠΕΚΕΠΕ. Ορισμονήσαμε. Έχουμε άλλα 2 χρόνια τώρα, με τι εκλογέ και να φτιάξουμε και τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Ακού πώ το λέει. Ο ΟΠΕΚΕΠΕ είναι ένα σκάνδαλο που έχει γίνει από την προηγούμενη κυβέρνηση. Τουλάχιστον η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ρίχνει ευθύνη στο ΣΥΡΙΖΑ, ρίχνει και σε αυτή την κυβέρνηση. Ναι. Και λέει εδώ: Έχουμε κάνει 200 πράγματα που δεν ήταν μέσα ο ΠΚΠ. Τώρα, στα υπόλοιπα δύο χρόνια θα φτιάξουμε τον ΟΠΕΚΠ. αφού έχουν γίνει Τα χρέη 400 ε. εκατομμύρια. Ποιο θα τα. Δεν είναι κτίριο που δεν το κάναμε πριν και θα το φτιάξουμε τώρα. Δεν σου Εδώ είναι ένα σκάδαλο που γινόταν και κάποιοι τρώγανε και είναι και υπουργοί μέσα. Είναι και υπουργοί που δεν γίνεται να μην γνωρίζουν οι υπουργοί. Και δεν γίνεται να μην γνωρίζουν και οι πρωθυπουργοί. Άλλοι άσχετη πρωθυπουργό. Βαλεμένο. Άμα δεν ξέρω τι είναι Κιτώ, το και Το έχουμε τον όλα τα καλά. Γιατί τα ξέρουμε. Του παραπλάνησαν με τέχνη γεωργική. Δεν μπορώ να καταλάβω. Κτινοτροφική. Κτινοτροφική, τι είναι. Κτινοτροφική. Και λέει, εδώ θα το κάνουμε από εδώ και πέρα. Τι θα κάνουμε από εδώ και πέρα. 19. Ωραία είναι αυτά από την πολιτική τη. Καλά, το 400, πώ έπεσε ο 12, 15 εκατομμύρια. Ό,τι είναι κάτω από το χρέο τη Νέα Δημοκρατία δεν είναι πειναμελιταίο. Είναι, ε, είναι τι, Τα συζητάμε τι. Η Νέα α, Δημοκρατία α, είναι 500, και δεν μιλάει κανεί. Όπω και τι Νέε Δημοκρατίε, έτσι και αυτά τα πληρώνουμε εμεί. Τα πήρανε κάποιοι, αλλά θα τα πληρώσει όλο ο λαό. Πληρώνουμε τι τράπεζε. Γιατί δεν γινόμουν και εγώ Γιώργο. την Αιτζίαν. Γιατί να μην πληρώνουμε την Αιτζίαν. Πάει Τι πάει περαιτέρω, θα σου δει κάτι κολομπακλαβάκι όμω. Δεν έχει ένα τέτοιο. Έχω μικρό ταξίδι και θα φάω το μπακλαβάκι σε άσχετη ώρα. Εντάξει, τι θε να φάω. μου φέρανε τέτοια. Γαλμυρισμένα, όχι πίνατ, αρακά. Αρακά. Ξέρω τα πράσινα, ξηρού καρπού. Ξέρω τα πράσινα, σκέτο αρακά όμως. Σκέτο αρακά. Μα είναι δυνατόν. Λίγο σαν μια πατάτα αρακά. μέσα, ένα λαβερό κάτω. Κάτι κάτω πλούμ. <laughs> να έχει να, να, <laughs> να φάσει. <φας> Τια φέτα. <laughs> <laughs> και έφαγα τον αρακά με αελάτι σκέτο. Θέλει είμαι... φέτα, αρακά είναι ωραίο. Θέλει, πάει φέτα. Αν και πιο ωραίος είναι χωρί άλλα, ο άλλο φιλαδερό. Με άλλα φέτα. Ναι, ναι, θέλει Φ φέτα, φέτα. Φέτα θέλουν όλα τα φέτα. Η φέτα πάει με όλα, είναι η φέτα και δίπλα ένα πιάτο. Εγώ δεν λέω να το κάνει κοκκινιστό που είναι βαρύ. Με λάδι Κάντο, λεμονάτο. Στο ίδιο θέμα. πάλι μια τελεία σε αυτά. Εβάλεσαι. Παπάρα, εγώ παι... oh, oh, παπάρας. Να. Λοιπόν, χτες, τελειώσαμε τα πολιτικά. Ε, χτες... Πολιτικός ο αρακάς. <σφίλει> Ήταν ο ΠΚΠ <ΠΚΑΤΕ>, θέμα, αγροτικό. <σφίλει> Ποιος ξέρει πώς, τον αρακά που τρώμε, τι μίζα έχει πέσει για να oh, πάρει επιδότηση καλά. και να γίνει όλο αυτό που έχει γίνει. Και να βάλετε αρακές. Ναι, <σφίλει> <σφίλει> <σφίλει> <σφίλει> <σφίλει> φυτέψτε αρακές. Είχαμε το οποίο είναι πάει... αστερητικό από τις Ρακκές Ωραία Ας, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Τέλεια, τέλεια Και, και όφυλα κάτι να πω και να εισάγω τον κόσμο στην ημέρα Οκ okay. Χθες είχαμε τη μεγάλη συναυλία Στο πανεθνικό Στάδιο ναι. Πήγαμε, ήμασταν εκεί Εσύ δεν ήσουν δεν, Ήτανε... νομίζω... δεν ήμουν Θα σου περιγράψουμε πως ήσταν Ήτανε, νάξτε δεν ήμουνα γιατί δεν με καλέσανε Ε, σε κα... Σου είχαν στείλει πρόσκληση, το είχα πει την είχα εγώ. Να στείλει, στείλει πρόσκληση, πρόσκληση για να είμαι στου καθήμενου. Στου καθήμενου. Αυτό είναι δεν με να ήμουν. Δεν με καλέσανε να είμαι πάνω. Τι να σου να πάνω. Κάτι να πω. Οκ, okay, το προσπερνώ. <laughs> Τι να πει κάτι. <laughs> κάτι με το είπε Θοδωραϊ... ο, ο Βασίλη Παπακοστάντη. Ναι, ναι. Από από σένα, <laughs> Το έχουμε ακούσει από το Βασίλη. Από σένα. Δεν είχαμε τη χαρά. Στα άλλα κάτω χρόνια. Στα 200. Να είμαστε εκεί να σε απολαύσουμε. Εγώ θα <laughs> ήταν συγκλονιστικό όλο αυτό ε, και ήταν συγκλονιστικό εμένα μου τυχαίνει δηλαδή, όταν πάω σε ένα τέτοιο θέμα ότι αφού τελειώσει Ανατρέχω στα βίντεο δύο ώρε μετά να το βλέπω και να το ξαναβλέπω. Και σήμερα το πρωί πάλι ξεκίνησα να βλέπω και να ξαναβλέπω τη συναυλία. Κυρίω επειδή mm. τράβηκε βίντεο και δεν την είχε. Όχι, όχι, όχι, όχι. Και δεν ah, το έκανα καθόλου. Αυτό. Το όλοι. τράβηξα δύο βίντεο μόνο. Mm. Και θε να έχει επαφή με αυτό το συνέστημα, με αυτή τη δόνηση, με όλο αυτό που συνέβη χθε. Δεν θε να αποκοπεί. Δηλαδή δεν τέλειωσε στι 12 η ώρα. Το συζητούσα μετά και βλέπω και σχόλια στα social media. Κάτω στα βίντεο, στο YouTube κτλ. Που συνεχίζει ο κόσμο ακόμη. Ήταν μοναδικό αυτό που συνέβη χθε. Κατάμεστο το καλλιτέχνημα. Καλά, και ευρύτερη αποδοχή. Δεν ήταν στενακοματικό αντίρρομο. Το, το κουκουέμιο. Καμία σχέση. Όχι, μα, δε, δεν είναι και αυτό το θέμα. Ο... Μόνο το κουκουέμιο μπορεί να κάνει τέτοια. Ισχύει. Και από ό,τι διάβασα, τα κομμούνια είχαν οργάνωση Εντάξει, άψογη. Λέει κομμύνια. με τόσο κόσμο. Κομμούνια δεν το συζητάμε. Ε, ε, από προσιτό. Αρχέ από περιφρούρηση, σε... αλά... από καθοδήγηση να σε πάνω από εδώ, από εκεί, σπουδάζω, όπω και τώρα. Στη ακούσαμε. Στη Βύση χαμόζη γίνονται. Από την οργάνωση Να πάνε τα κομμούνια. Το θυμάγανε, κάνανε ράντα. Τα κομμούνια να πάνε και στη Βύση. Να διαβάσουν στο στο στον γίνεται. καρά. Γιατί δεν πήγανε. Ναι. <laughs> <laughs> είχαν δουλειά, προετοιμάζαν αυτό. Mm. Να, για να βάλει μια πρώτη ηχητική γεύση του τι έγινε χτε. Παππού μου, απόψε θα γιορτάσουμε και θα τραγουδήσουμε για τα εκατό σου χρόνια. Στέλνουμε ουσιαστικό μήνυμα να σταματήσει η γενοκτονία του Παλαιστινιακού λαού. Λευτεριά στην Παλαιστίνη! Είμαι καλά, είμαι καλά, πολύ καλά Για σας το ίδιο επιθυμό! Κάτω στη σάκρο ποταμιάς το μόνο πάτι περπατάει κρατώντας βέργα λιγαριάς και στη Σέβηλιά πάει Φεκάρι μου, της άνοιξης χλονάρι μου κοντά σου θα έρθω πάλι. Κοντά σου θα έρθω μια αναβγή για να σου πάρω ένα φίλι και να με πάρεις πάλι. Όσοι και χάλκαιον χέρι βαρύ του φόβου αισθάνονται. Όσοι το χάλκαιον χέρι βαρύ του φόβου αισθάνονται. Con δουλία σας έχω σει Πέλει αρετήν και τολμην τη ελευθερία Πέλει αρετήν και τολμην Και ας παίζουν τι πες υπό τον έρωτα κρυφά στη ζμάσ, στη ζμανδρές τα παιδιά. Σε στον οροφό, ο πατέρα σε ξορία και το σπίτι ορφανό. Ζούμε με στη δειρανία, σο σκοτάδι το πικτό. Ζούμε με στη δειρανία, σκοτάδι το πικτό. Παντελή, θαλασσινό είναι αυτό. Ε, η Βιολέτα Ίκάρη, η Ρίτα Αντωνοπούλου ακούσαμε τον Πετράκη ναι, το ο, ναι, ο, ο του, γονός του Μικρθοδωράκη στην αρχή έτσι ξεκίνησε ε, έχουμε και το δεύτερο μέρος εδώ ε, ένα ποτπουρί κάπω. Ε, τι δεν έχει πιάσει τώρα, γιατί είναι από την κονσόλα. Τι δεν έχει πιάσει τον κόσμο. Που είναι βασικό τώρα, γιατί χθε. κόσμο έχει, Πέντε 50.000 περίπου. Κάπου, κάπου εκεί η νομίζω. Ε, ε, ε, ε... Ναι, δεν ξέρω τώρα. Ήταν όλο, όλο γεμάτο. Όσο κοίτακε, ήταν όλο γεμάτο. Και ο κόσμο έκανε τη διαφορά. Φοβερή ενέργεια. Δόνηση. Ε, τώρα αυτό από τα κινητά Από κονσόλα το πιάνει. Μόνο από, το πιάνεις, μόνο ναι, από τα και κινητά. κινητά Όχι, γιατί πιάνει κυρίως του γύρω. Το mm -hmm. δοκίμασα. Θα βάζαμε δηλαδή ηχητικό από το κινητό. Επειδή έχουμε πέσει εξωχρονικά, θα συνεχίσουμε με τη συναυλία του Μίκη αμέσω μετά τι διαφημίσει. Ελληνοφρένια τη Πέμπτη. Είμαστε. είμαστε στον απόϊχο τη χτεσινή συναυλία, η οποία είναι και ιστορικό γεγονό και πολιτιστικό γεγονό. Mm -hmm. Όποιο ήταν εκεί θα το θυμάται για πάντα. Όποιο δεν ήταν έχασε. Ε, πραγματικά ήταν ιδιαίτερη. Να σου πω εγώ την αλήθεια: με αυτά Μην τα με πολύ μεγάλα. Αν το κοιτάσπιε πολυμα... ο Κονομόπουλο, θα το θυμάμαι για πάντα. Okay. Και Μαρινα Σάτη το μοίρασα. Μπράβο, καλά έκανε. Yeah. Συγχαρητήρια. Αυτά δεν ξεχνιόνται, νομίζει. Αυτά τα μαζικά, αυτέ οι πολύ μεγάλε εκδηλώσει, εγώ είμαι λίγο ψυχιασμένο, ψι... ψι... ψι... προβληματισμένο, κουμπωμένο. Mm -hmm. Και το είχα σκεφτεί και αυτό, επειδή προέρχομαι και από την άλλη συναυλία τη Ναμποφίλη στο Λικαβιτό. Τελείω διαφορετικό. Και λέω τώρα, όλο αυτό θα είναι τόσοι καλλιτέχνε, θα είναι μεγάλο, θα είναι μαζικό. Yeah. Καμιά φορά χάνεται το συνέστημα. Ε, λοιπόν, χτε από την αρχή, από του κινούντε του που βγήκανε και μετά μίλησε ο Κουτσούμπας. Και αμέσω μετά, όταν ανέβαινε ένα -ένας, αυτό που συνέβη δεν είχε καμία σχέση με αυτά που είχα εγώ στο νου μου προκατάληψη δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Ενθαρρυνμένη υπεποίθηση. Παρόλο που ήταν και πρώτο σάλτη, Ήταν μια χαρά, λοιπόν, Παρόλοποι. η πρώτο Μου φάνηκε με ψυχή. Και χωρί καρότσα. και χωρί καρότσε, φω και λίγο μαυροκόκκινο κόκκινο. Ήταν καλή. Και η πρώτοψάτητα ήταν καλή. Δεν ήξερα ότι λειτουργεί χωρί καλό και παγιά. Σταμάτα μου ρεαμάνε. Είναι και πολύ καλή γιατί επειδή εκεί κάναμε και ένα τεστ φωνών ναι. που μεγαλώνουν ε, κάποιοι τραγουδιστέ, έχουν μεγαλώσει πάρα πολύ. Ε, μια χαρά στέκεται μουσικά η πρώτοψάτητα πρέπει να ξέρει. Ε, πραγματικά και τα είπε και δύσκολα τραγούδια και τα είπε πολύ ωραία. Η στιγμή τη βραδιά. η οι δεν είναι μόνο το μουσικό κομμάτι του. Τέλο πάντων, πάμε, πάμε παρακάτω. Προφανώ. Και ο Μήκη το δράκι όμω δεν έχει. Το μη μουσικό κομμάτι του είναι. Τα έχουμε πει. Τα... πει. <laughs> Κάπω και ο κουτσούμπα το παίχτε με κάποιο τρόπο. Αλλά δεν ήθελε τώρα να ρίξει φω εκεί, λογικό. Ε, η στιγμή τη βραδιά. Και νομίζω και η ιστορική στιγμή έτσι κι αλλιώ. Και έπρεπε να γίνει στη βραδιά Μήκη το δράκι. ήταν όταν ο Νταλάρα ανέβασε πάνω. ο οποίο ήταν καταπληκτικός του τέλαρα. ανέβασε έναν, δύο, τρει, τέσσερι, πέντε, δεκαεξά χρόνια που έχουν φτιάξει ένα συγκρότημα και λέγεται τεκετζίδες. Ναι. Ε, ε, αυτά είναι τα μουσικά σχολεία του Ήλιον και του Αλίμου. Δεκαέξι χρόνων παιδιά έχουν γεννηθεί το 2008, το 2009. Mm. Β, βάλτε το έτος στο νου mm. Και τους παρουσίασε και, <laughs> <τραγούδησαν, κόστα> και πρι πριν Είχαν κόστον κραμαλή. μαζί το πριν τα μνημόνια, Θα ακούσουμε εδώ πώ τις παρουσίασε ο Γιώργος Νταλλαρας. Θα κάνουμε τώρα κάτι εκτός πεπατημένης, βλέπετε στη σκηνή ήρθαν ένα, δύο, τρία, τέσσερα, πέντε, έξι άτομα. Ξανά. Φέρα, πέρα, πέρα. Θα κάνουμε κάτι εκτός πεπατημένης είπα. Έξι παιδιά, έξι δεκαεξάχρονα είναι όλοι μαθητές. Του μουσικού σχολείου. Έχουν κάνει ένα συγκρότημα. Έχουν χιούμορ τα παιδιά. Πώ σα λένε, τον ρώτησα, Τεκετζίνε, μου απάντησαν. Παίζουν λοιπόν αυτά τα παιδιά στου δρόμου τη Αθήνα. Ένα φίλο μου είπε, Αν βρεθεί από την Ερμού, άκουσε αυτά τα παιδιά να παίζουν. Και έτσι έγινε. Του άκουσαν να παίζουν ένα τραγούδι του Μίκη. Θα χαιρόταν πολύ ο Μίκης γιατί το όνειρό του και το όραμά του δεν έχει πάει χαμένο. Όλε οι γενιέ από και μετά. θα σπουδάζουν ελληνική μουσική, ελληνικό τραγούδι μέσα τα τραγούδια. Λοιπόν, ονόματα. Αυτός είναι ο Τζο, ο Μουζουκσίς. Ο Βασίλης, ο μπουζουξή. Ο Μάριος ο πιανίστας. Ο Χρήστος με το λαούτο του Ο Γιάννης. Έτσι. Και ο Αχιλέας που θα τραγουδήσει. Πάμε παιδιά. Έτσι τους παρουσίασε. Ναι. Και βλέπουμε εκεί κάτι παιδάκια να ανεβαίνουν 16 χρονών και τραγουδάνε μετά το βρέχει στη φτωχογειτονιά. Με τον Νταλάρα ή μόνα τους. Θα σου το περιγράψουνε. Με τον Νταλάρα ξεκινάει το πρώτο κουπλέ το λένε τα παιδιά, ο Αχιλέας που τραγουδούσε. Mm -hmm. Και έπαιζε ο Τζό, ο Βασίλης, ο Μάριος και ο Γιάννη. Και έκανε δεύτερες φωνές στο πρώτο ρεφρέν ο Νταλάρα. Ο Νταλάρας, ο Νταλάρας yeah. έκανε δεύτερη φωνή. Στο 16χρονο Αχηλαία. Το δεύτερο κουμπλέκι. Κάτριμο Αχηλαία. Κάτριμο Αχηλαία. και το θυμάμαι. Εντάξει. Κάνετε τον Νταλάρα, μου έκανε δεύτερη κάποια κοκκίλια. Ξεκίνησα την καριέρα με τον Γιώργο Κάτριμο. Μετά τραγουδάει πρώτη φωνή ο Νταλάρα, δεύτερη ο Αχηλαία και μετά όλοι μαζί. Βέβαια μετά το Θα το ακούσουμε το τραγούδι. Η στιγμή αυτή ήταν τελετή παράδοση παραλαβή. Ο Νταλάρα, με το μέγεθο και την ηλικία που έχει, παρέδωσε. Στου Μικρού. Και έπρεπε αυτό να γίνει χτε στο Μήκη Θοδωράκι με τραγούδι του Μίκη Θοδωράκι. Τα παιδιά αγωγικό. που γεννήθηκαν πριν 16 χρόνια Μεχα. τραγουδάνε Μίκη Θοδωράκι όπω τραγουδούσαν στη Δραπετσόνα, στην ταινία του Αλέκου Αλεξανδράκη, το Βρέξι τη Φτωχογειτονιά, όπω το τραγουδούσαμε όλοι οι μπαμπάδε μα, οι παππούδε μα, οι θοιοί μα, εμεί, τα παιδιά, τα ανήψια. Συνεχίζεται. Αυτό ήταν ό,τι καλύτερο έχει γίνει σε συναυλία, γιατί δεν είναι μόνο πολιτιστικό. Μια παράδοση ήταν και πολιτικό γεγονό. Ότι η ψυχή τη Ελλάδα, γιατί αυτό, γι' αυτό μιλάμε τώρα, η ψυχή τη Ελλάδα συνεχίζεται στα ίδια ακριβώ βήματα, με του ίδιου πλόνε, τα ίδια ακούσματα, την ίδια αισθητική και πολύ διαφορετική από αυτή που προβάλετε. προφανώς τα ελικόπτερα, κότερα, ναι, ντρόγκες, υπάρχει και α... Υπά... και πω, υπάρχουν υπάρχουν όλα. Όλα. αυτό λόγω. Ενώ... Υπάρχει και αυτό. Επειδή υπάρχει και αυτό και το βλέπουμε και υπερπροβάλλεται να ξέρουμε ότι υπάρχει και αυτό. Και τώρα, ο ήχο που θα ακούσουμε τώρα είναι ότι η κονσόλα δεν, δεν πιάνει τον κόσμο γιατί με το που ξεκινάει ο μικρό, mm -hmm. μα τον παρουσίασε έτσι ο Νταλάρα, μόλι τον ακούει ο κόσμο, ξεσπάει σε χειροκροτήματα γιατί έχει ωραία φωνή και στέκεται και ωραία. Βέβαια, αν τον δει το βλέμμα και του μικρού, δείτε ότι στα βίντεο που υπάρχουν δίπλα στον Νταλάρα, πώ κοιτούσε, τι αμηχανία έχει, πώ πιάνει το μικρόφωνο με το ένα χέρι, πώ ακουμπάει το μικρόφωνο με το άλλο χέρι για να στηριχτεί κάπου. Όλο αυτό όμω ήταν αυτό που θα ακούσουμε τώρα. <laughs> ήταν πολύ ωραία στιγμή Και ξαναλέω, όχι επειδή ήταν μια μουσική στιγμή Ήταν μια κοινωνική, ιστορική στιγμή οι Ήταν οι 200 λάρες 70 πλάς 76 76, είχε αυτή τη φωνή Ναι, ναι okay. Και ε, όλο αυτό ήταν η συνέχεια Καλά στο χώρο πάντως Αυτό που ακούγεται στο, στα καλλιτεχνικά εκεί που γυρνάμε, είναι από αυτού που προσεγγίζουν περισσότερο από όλου τη φωνή. Γενικώ είναι πολύ σκύλο σε αυτό. Ε, μα, πολύ ρομπότ, πολύ τέτοιο, προσεγγίζει πάρα είναι πολύ. Είναι από του πιο επιμελεί. Οι τεκιατζίδε, λοιπόν, έτσι ονομάζονται, του βρήκαμε σε ένα βιντεάκι 30 Μαου το έχω ανεβάσει από μια ταράτσα. Mm. Αυτά τα παιδιά σε ταράτσε τώρα και όπου βρούμε. Θα ακούσουμε το ίδιο τραγουδί, θα το ακούσουμε όλοι έτσι λίγο μια τζούρα από την ταράτσα όπω κάνανε πρόβα πριν μερικε μέρε. Μικροί εδώ λοιπόν που κάνανε τις πρόβες που να το περίμεναν ότι θα ζήσουν, ε, όλο, αυτό. Θα ζήσουν όλο αυτό, προφανώς σοκαρισμένα τα παιδιά, ε, να σου έχει κάνει δεύτερες ο Γιώργος Νταλάρα και να σε παρουσιάζει στο Πανελλήνιο ο Γιώργος Νταλάρα. αλλά πέρα από αυτό, αυτό αφορά τη ζωή τους, από εδώ και πέρα στο πάρουν αυτό το εφόδιο και ας πω, πάνε, αυτοί θα κάνουν και μια συναυλία με κατό και θα τους φαίνεται λίγο. Μπροστά σε 50.000 που, που τραγούδησαν. Στην πρώτη συναυλία είχαμε μαζέσει 50.000. <laughs> τι έγινε τώρα, Δεν Παναθηναϊκό μα... ξεκινήσαμε από το πόλεμα... Παναθηναϊκό πάνω... <laughs> στάδιο. Τι να μα κάνει τώρα η γειτονιά ή το τάδε μαγαζί, δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Πάντα λάτσε τώρα. Αυτό πάρω το από κάτω, δεν υπάρχει λόγο. Οπότε είμαστε επηρεασμένοι από αυτό που <laughs> συνέβη <laughs> χτε. Mm. Και αυτά τα τραγούδια παραμένουν ζωντανά, γιατί μπορεί να περιγράψει ένα φτωχό που δεν υπάρχουν αυτή τη μορφή. Φτώχεια υπάρχει. Φτώχεια υπάρχει, δεν υπάρχει με τον τρόπο που ήταν παλιά. Δεν υπάρχει είναι με τον τρόπο. Τα το περιθώπτιστα είμαστε... τη Δραπετσόνα ή δεν ξέρω, Έχουν αλλάξει. Τώρα αλλά... είμαστε πα... ο καθένα φτωχό μόνο του. Παραμέ... Και Αλλιώς. Τότε μόνοι του και μαζί. Ε. Παραμένουν όμω τα... οι συνθήκε παρόμοιε. Υπάρχει φτώχεια, θέλει καλύτερη ζωή, θέλει δικαιοσύνη. Αυτό που, δεν... που υπάρχει τώρα που δεν υπήρχε τότε, τη δεκαετία του 60 είναι η το... απειλή πολέμου σε όλο τον πλανήτη. Ναι. Είναι ένα καινούριο δεδομένο που τα όλα. Εδώ υπάρχει το μεγάλο με τη ψαλίδα. Υπάρχουν πάρα, πάρα πολλοί πλούσιοι, πολλή πλούτο και υπάρχει και αντίστοιχα μεγάλη φτώχεια και αποκλεισμοί. Εντάξει, βέβαια το 1960 ήταν μια μεταπολεμική εποχή, οπότε κοιτάγανε να κλείσουν πληγέ από έναν πόλεμο. Ναι. Δεν υπήρχε αυτό τώρα, το, το έρχεται. Είναι ότι τι φύγαμε και πώ θα μαζέψουμε αυτό με όποια εγκάβματα και όποιε πληγές υπήρχαν που μα συντροφεύσαν ακόμα και σήμερα. Από τους προγόνους. Ήταν ωραία η χθε και ο Τσακνή με τον. Με ποιον το είπε, το, ήταν κάποτε δύο φίλοι. Θαλασσινό. Το Θαλασσινό. Το Θαλασσινό, νομίζω, ναι. ναι αν δεν κάνω λάθο, με το Θαλασσινό που βασίστηκε εκεί ο Ήμνο Παλαιστίνη. Ήταν εκεί πρωτοψάλτη. Εμένα μου άρεσε πρωτοψάλτη γενικώ. Ο Πασχαλίδης, τον ανέβη και ο Πασχαλίδης. Βέβαια, τα δύο βανταδόρικα τραγούδια όταν σφίγγουν το χέρι και. Ε, καλά, ποιο. Ομιλη, μόνο ο μπορεί να τα πει αυτά. Ναι, έγινε. Το πει, το Έχει κολλήσει. <χω> έχει κολλήματα γενικώ. Οπότε... Εμεί δεν μπορούσαμε να σκέφτομαστε τη διαφήμιση τη τράπεζα. Οπότε να μην Άνοιξε και εσύ λίγο. Να σε λίγο πιο λίγανε τη γωνία. Δεν έχει νόημα. Με κάποιου δεν θέλω. Τσιγάμορτ, τι <χω> έχει πάθει. Έλλειο. Κολλήματα, οι άνθρωποι έχουν κολλήματα. Αυτό δεν δε, δε, δε θα σα αφήσει να, να όσο... με πει. Να πει και πήρα <χω> δάνεια γι' αυτό. <χω> <χω> Κατάλαβε. Μέπεισε. Επειδή πεθαωμάει σε σπίτι. Όχι άλλο είχε πει τράπεζα. Θυμάμαι. Μια μέρα χαρά. Οπότε θα σα αφήσουμε με το και δεύτερο μέρο. Φυσικά τα χρόνια λείπει μετά. Με... Θα το προσθέσει. <laughs> με το δεύτερο μέρο τη χθεσινή, ένα ποτσπορείο δηλαδή. <laughs> και μου στέλνει ένα φίλο. Ήταν και χάλια η πρωτοψάλτη χθε, ούτω ή άλλω. <laughs> δεν θα τον καρφώ ποιο είναι, αλλά ναι, μου <laughs> λένε αυτό. Οκ, okay. Δεν ήταν χάλια. Κανεί δεν ήταν χάλια. Ήταν όλοι πολύ ωραίο, ο καθένα με τον τρόπο του. Ε, ανάλογα τι περιμένει. Η Πρωτοψάλλη έχει μια ωραία φωνή και την κρατάει για τα δεδομένα τη ηλικία και έχει, παίζει ρόλο στου τραγουδιστέ ηλικία. Όμω είναι λίγο, κατά τη δική μου γνώμη, άψυχη γενικώ. Mm. Πολλέ φωνέ, ωραίες, άψυχε. Χθε είχε ψυχή. Εμένα αυτό μου βγάλει, εν πάση περιπτώσει. Ότι το νιώσε το κάπω. Και ήταν στίχημα και για αυτήν, πέρα από αυτά που κάνει, να μπήκε σε αυτό τον κόσμο, να τραγουδίσει το δωράκι έτσι, με γεμάτο το καλυμάρμαρο. περιπτώσει δεν ήταν η στιγμή Όχι, η Πρωτοψάλλη. Και, φορέ και φορέρα τώρα. έχει ψυχή. Ναι, Βεβαίως δε, δε, δε. Έχει, ε, η φουραϊρα έχει ψυχή ε, Έχει και φωνή α, για την κατηγορία Και το στυλ που λέει έχει ψυχή προφανώς Οπότε σας αποφαφήνουμε με το δεύτερο μέρος Της θεσσινής που ήταν όλα αυτά τα ονόματα που λέμε τώρα ε, Και τα υπόλοιπα τα που πουμά γεια σας